Στυχίο 20:37 Η Βασιλεία του Θεού και το ειδικό μα καθήκον. 20. Όταν δε ηρωτήθη από του Φαρισαίους πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, κατά την οποία επερίμεναν αυτοί ότι θα ευασίλευε ο Μεσία μετακοσμική δυνάμεω, απεκρίθη σε αυτού ο Ιησούς και είπε: Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με πομπήν και εξωτερική λαμπρότητα, ώστε να προσελκύει την παρατήρηση όλων και να γίνεται αντιληπτή η έλευσή τη από τα εξωτερικά στων ανθρώπων αισθήσει. 21. Ούτε όταν έλθει η Βασιλεία του Θεού θα είπουν οι άνθρωποι «Ιδού, εδώ είναι ο Βασιλεύς και Μεσσίας» ή «Ιδού εκεί είναι». Ότι δε αυτά που σας λέγω είναι αληθή, αποδεικνύεται από το ότι εγώ ο Μεσσίας που είμαι η προσωποποίηση της Βασιλείας του Θεού, είμαι μεταξύ σας και εσείς εξακολουθείτε να μην έχετε είδηση ότι ήλθεν η Βασιλεία του Θεού. 22. Είπε δε προς μαθητάς, θα φύγω και θα επιθυμήσετε την παρουσία μου. Θα έλθουν οι μέρες που ύστερα από αντιδράσεις και μόχθους και δυσκόλους περιστάσεις τα οποία θα αντιμετωπίζετε εν το έργο της Αποστολή σα. θα επιθυμήσετε να είδετε μία από τα συνδόξους ημέρα της δευτέρας παρουσίας του Ιού του ανθρώπου και δεν θα την είδετε. 23. Και θα σα είπουν τότε «Ηδου, εδώ είναι ο Χριστός» ή «Ηδου, εκεί είναι ο Χριστός». Προσέξατε να μην πάτε Ούτε να ακολουθήσετε αυτόν που θα σας φέρει την είδηση αυτήν. 24. Σας λέγω δε να μην ακολουθήσετε εις ορισμένων τόπων, διότι ο Μεσσίας δεν θα είναι τότε κρυμμένος εις μέρος τι, αλλά καθώ η αστραπή που αστράπτει από ένα ή ονδήποτε σημείο της ατμοσφέρας και των εφών και γέννη της περιοχής που είναι κάτω από τον ουρανόν, λάμπει διαμιάς εις όλη την έκταση του ορίζοντος που είναι κάτω από τον ουρανόν, έτσι θα είναι και ο Υιός του Ανθρώπου κατά την ημέρα της ενδόξου παρουσίας του. Η παρουσία του θα επέλθει ευνηδίως και θα είναι εις όλου αισθητή. 25. Προτού όμως έλθει ενδόξος ως κριτής, πρέπει σύμφωνα με την ορισμένη βουλήν και πρόγνωση του Θεού να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από την γενεάν αυτήν των απίστων Ιουδαίων. 26. Και καθώ συνέβη κατά τα σημέρας του Νόε, έτσι θα συμβεί και κατά τα σημέρα τη Δευτέρα Παρουσίας του ιού του ανθρώπου. 27. Οι άνθρωποι δηλαδή τότε επί του ΝΟΕ, μολονότι ούτω του προανήγγειλε την ίδια του κατακλισμού καταστροφή, έτρωγαν ασυλλόγιστα και έπιναν ενυμφεύοντο και υπάνδρευα τα παιδιά των μέχρι τη ημέρα που ευήκαινε ο Νόε στην Κιβωτών, χωρί να έρχεται καμία σκέψη σε αυτού περί τη τιμωρία που του επερήμενε. Και έξαφνα ήρθε ο κατακλισμός και τους κατέστρεψε όλους. 28. Θα συμβεί το ίδιο με εκείνο που έγινε και στα σημέρας του Λότ. Έτρωγαν τότε οι άνθρωποι, έπιναν, ηγόραζαν, επολούσαν, εφύτευαν, έκτιζαν οικοδομάς, χωρίς να συλλογίζονται την οργή του Θεού, η οποία με το λίγο θα εξέσπα κατά αυτόν. 29. Την ημέρα νόμους που ευγήκε από τα Σόδομα Έβρεξε φωτιά και θιάφια από τον ουνανόν και τους κατέστρεψε όλους. 30. Όμοια προς αυτά θα συμβούν και κατά την ημέρα που θα φανερωθεί εν ο Υιός του ανθρώπου για να κρίνει τον κόσμον. Και τότε δηλαδή θα είναι αμέριμνοι και ασυλλόγιστοι οι άνθρωποι όπως επί του Νόε και του Λότ και θα έλθει έξαφνα και χωρίς να την περιμένουν η Δευτέρα Παρουσία. 31. Κατ' εκείνη την ημέρα που θα πρόκειται να επέλθει η Δευτέρα Παρουσία... Οι φρόνιμοι και ευσεβείς ας έχουν εκρωμένων κάθε ενδιαφέρον προς τα εγκόσμια και ας είναι άγρυπνοι και προσεκτικοί για να δεχθούν τον ιόν του ανθρώπου. Εκείνος που θα ευρίσκεται επάνω στο ηλιακοτών και τη στέγην ενώ τα πράγματά του θα είναι κάτω μέσα στο σπίτι ας μην καταβεί για να τα πάρει. Και εκείνος που θα είναι στο χωράφι, ομοίως και αυτός ας μην γυρίσει ο πίσω εις την πόλη για να σώσει τα εκεί πραγματά του. 32. Να ενθυμίστε την γυναίκα του Λότ που απλώς και μόνον εγύρισε πίσω... για να είδει τι εγίνεται στα σόδωμα και μετεβλήθη στη λινάλατο. 33. Εκείνο που θα επιδιώξει δια τη προσκολήσεώ του στα επίγεια να σώσει τη ζωή του από τον σωματικό θάνατον... αυτό θα χάσει αυτήν αιωνίω, διότι η ψυχή του θα καταδικαστεί στην αιωνίον κόλαση. Και εκείνο που για να μείνει πιστό στο καθήκον θα χάσει τη ζωή του. Αυτό θα την διατηρήσει διότι θα σώσει την ψυχή του στον μέλλον βίων. 34. Οι στενείς σχέσεις και συμβίωσή σας εις την ζωή αυτήν δεν θα εμποδίσει να χωριστείτε και να έχετε διάφορον ο ένας από τον άλλον κατά την Δευτέραν Παρουσίαν. Σας βεβαίω, κατά αυτήν τη νύχτα που θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας δύο θα κοιμώνται στο αυτό κρεβάτι όπως επί μητέρα και κόρη η σύζυγος μετά τη σύζυγου, οι δύο αδελφοί, οι διάλου δεσμού συγγενεία συνδεόμενα πρόσωπα. Ο ένας από αυτούς ω δίκαιος και θεοφιλής θα παραληφθεί προς συν του Κυρίου και ο άλλος ω ανάξιος θα εγκαταληφθεί. 35. Δύο γυναίκες θα είναι που θα λέθουν στο αυτό μέρος και θα γυρίζουν και δύο των αυτών χειρόμηλων. Η μία θα παραληφθεί από τους αγγέλους και η άλλη θα αφαιθεί εκεί που ευρίσκεται. 36. Δύο θα είναι ει το χωράφι. Ο ένα θα παραληφθεί από του αγγέλους και ο άλλο θα εγκαταλειφθεί. 37. Και απεκρίθησαν οι μαθητέ και είπαν: Πού θα εγκαταληφθούν και ει ποιον μέρο θα φεθούν, κύριε. Ο δε κύριος του είπε: Εκεί όπου είναι το νεκρό σώμα, δηλαδή οι άνθρωποι νεκροί ηθικώ και αμαρτωλοί, εκεί θα μαζευτούν και οι αετοί που θα καταβροχθήσουν το πτώμα. Δηλαδή, εκεί θα συναχθούν και οι τιμωροί που θα τιμωρήσουν του ηθικώ νεκρού και αμαρτωλού.